Γιώργος Κοροπούλης Υχοληψία Μίξη ήχου Μουσική επιμέλεια Θάνος Καλέας Φώτα Σωστά θυμάμαι και μια σκηνή, αραγνοήφαντη, χωρίσματα και κρύο φθινόπωρο και μια γυναίκα μακρινή, να με κοιτά, λες και θαυμάζει εν ιδρίω. Έτσι αρχίζει. Μαγαπάει; αγαπάει, δεν μ' αγαπάς. Σαν θεατής, χωρίς να αγγίζεις, να σε νοιάζει. Και, ναι, σοπαίνεις. Έτσι αρχίζει. Με κοιτάς, ώσπου να νιώσεις την καρέκλα, να βουλιάζει από τα ανάλαφρα μου λόγια Προς τα ύψη Όπου θα ξαναβρεις τη θεία σου φωνή Μια μουσική σφαιρών μπιλιάρδου Θα κυλήσει, ναι Θα χαθείς, μα όχι ακόμη Εδώ πίσω είναι όλα ακόμη εδεμικά Όπως την πρόβα Κι έπειτα ακούγε τη προσφώνηση Ό, που να βρω πίστη για να σας μετακινήσω Καλά ή εν πάση περιπτώσει, κάτι με ο. Κι ο το τραγούδι ξεκινά, και λέει πω άλλον έβρατο εν τη κινδύνης τρόπο να ζήσει η δεσποινά μου. Εσύ, μ' ακού, τρόπο ασέλινο ζωφόδι, και ανατέλει σαν φυσαλίδα λαμπερή πάνω από τα έλλει τη μαύρη νύχτα και της αναθυμιάσεις του αλκοόλ εκεί που δεν μπορείς να φτάσεις να με πονά. Και σε φωτίζει, λαξευτεί στη λύθη μου Σαν προσωπή νεκρική. Να ξεχαστώ Κι εσύ έχ τη να μείνεις Στην ομορφή μου ομνησία Χωρίς αίμα Χωρίς παλμό και πόθο Τέλεια σαν ψέμα Έτσι αρχίζει, σ' αποτρέπω από μια πτώση κι όλα παγώνουν σαν χορδί που ακινητή. Φώτα και μουσική με στο κενό να πλώνει αραγνοήφαντες φωνές να μας ενώνει σ' απόλυτη, αγνή, μαλαρμική ανία. Κι εσύ, εσύ δεν ζεις, δεν πρέπει και δικά σου λόγια δεν έχεις. Θάντεχα να σ' αγαπώ ανάκουγα να τραγουδάς το περασμά σου από τη ζωή μου. Όχι. Ποιο βαθύ σκοπό σου βρήκα αγάπη μου. Μια κίτη λυρική για να λιμνάσεις. Μιαν αντιπλημμυρική τέχνη να ανέβεις σαν τη στάθμη σιωπηλή και ολόκληρη όπως ναι η βιτανουόβα της βεατρίκης την εικόνα συγκρατεί πριν από το ράγεσμα. Πριν σπάσει σε νανά πάνδημη και τυτίκα ουράνια των αθλίων. Τυτίκ τίκ κι αυτό αθώες να'ναι οι φράγματα με εραστέ που καταλήγουν στα οδοφράγματα μετατοπίζονται στο δίλημα και κίνες ο σκύβουν στις αραγνώ τους δίνες και περιμένουν ώσπου κάποιος πιχμαλίων πιάνεται μάδιο το ποτήρι ο τακουστής απ' τον τοίχο. Αρκεί Μπορείς να φανταστείς Τι ένιωσε Λοιπόν Του έργου η Λέει πως όχι Δεν βρισκόσουν καν εκεί Συμβολικό σου εραστής Σαν το γαϊδούρι του Βάρναλι. Και τη μορφή σου οι τροβαδούρι Σχεδίασαν μες το κενό Πέρα από το χρόνο Άρα γνοήφονται Με πιάνεις Σαν να λείπεις Ζεις Και κυλάει η φωνή σου μαγνητοτενία που καίει το μυαλό μου και μου φέρνει ζάλι και αν θέλω σταματά και αν θέλω αρχίζει πάλι να γράφει αισθήματα και πένθια λωτεινά. λόγια που έγιναν δικά μου διά της λύπης. Έτσι αρχίζει, με ελεγχόμενη ροή συγκίνηση, Κι ακούς να πάλετε ψυχρή του σκότους η καρδιά Και δεν μιλάς Κακούς σκοπούς δεν πλέκει στο ρυθμό της Σαν τα αστέρια να αλλάζουν θέσεις με στη νύχτα της παρθένου Σαν να θυμάμαι πως, ναι Πάει μυπνοτισμένο κινήσεις, ναι και αφήνεται σε ξένα χέρια Και πέφτει μέσα τη σκοτάδι και κοιμάμαι, την αγκαλιάζουν, ναι, και ξέρει πως λυπάμαι, και η μοναξιά, η πίκρα, ο πόνος της, ξεσπάνε, σαν τα νερά της μάνας μου να ξανασπάνε, και ο ζυγός με ένα μωρό πάλι να γέρνει στη μαύρη άβυσσο, που ακόμη περιμένει, θυμάμαι, όχι, όχι ακόμη, από το τέλος θυμάμαι λόγια, λες και σφίγγει το μαντήλι κιόλα επάνω στην πληγή του ο θέλο. Ενώ φυλά τη δυσδεμόνα του στα χείλη. Όχι, το έργο αρχίζει αλλιώ, ιδεοδό, σαν να φυλάσετε τον γάμο μου ει σε ένα τραγούδι που υψώνεται όπω πρώτα σαν άκουστα και λίγο θυμισμένα φώτα. τόσο ευγενή και τιμημένη μοιάζει, σαν γνέφι η δεσποινά μου και διαβαίνει, που κάθε βλέμμα επάνω της διστάζει και κάθε γλώσσα τρέμει και σωπαίνει. Πηγαίνει, λες, και άσματα συνάζει, τη γλύκα της εμνότητος ντυμένη και είναι σαν κάποιο θαύμα να ετοιμάζει εδώ και απ' τους εθέρες κατεβαίνει. Αυτό είναι. Στυλ γλυκό και νέο. Η ευδία που χάνεται καθώς γλιστρό στην κομμωδία του Οκτωβρίου. Σαν να ω ως το δέκα προτουραγίσει την καρδιά μου μια γυναίκα να διάσουν όλα. Και η μορφή της στο κενό με βλέπει όπως το μοντέλο των ζωγράφων να σχεδιάζω αυτήν όχι. Ό,τι ξεχνώ κοιτώντας την. Άκη. Το έργο αυτό που γράφω, θυμίσου, αρχίζει αλλιώς. Ξεχνιέμαι για να αφήσω, ξοπίσω μου, μόνο σονέτα, ιδανικά να συμπιέζουν στο κομπιούτερ το είδωλό σου, το φίλομά σου, τον κρυφό κοριδαλό σου. Ω, να μπορέσω έτσι να ζήσω λύρικά. Δίχως τα λόγια μου τα αυρά να μεταγγίσω τη νύχτα που, αρκεί, μελόδισε ό,τι λέω μιμήσου της αιώνιας λύθης το κελάρισμα. <Καισίες> Ποιο κάλο στο ματιό μας εισαγίνει, πιάνει, πια φέρνει γλύκα στην καρδιά μας, μόνον όποιος δοκίμασε το ξέρει και μοιάζει από την όψη της Αγιέρη να φτάνει με τη χάρη του ερωτά μας και στην ψυχή λέει στέναξε για εκείνη. Τέλεια, τέλεια μορφή κι όμως να κλαίω με κάνει τόσο τέλεια, κλειστή σαν λίμνη, ερημική στο φεγγαρόφωτο. Γιατί δεν είναι οι κήποι που κλειδώθηκαν, οι κύκνοι που νύσταξαν και σκύβουνε όπως ο ψάλτης φυλά το ασήμι της εικόνας. Ο εφιάλτης δεν είναι το βαρύ νυχτερινό μπαρόκ μια τέχνης ακριβής σαν αδιανό μπρελόκ. Είναι τα ίδια τα επάργερα νερά που αναταράχτηκαν αγάπη μου, ελαφρά, για λίγο, και έκλεισαν. Και τώρα αντανακλούν τον άδειο ουρανό, σαν να θέλουν να πούν κάτι βαθύ, κάτι που αλλάζει την παράσταση. Τακού, λες και έστησα στην κόλαση αυτή, ζητώντα ήχου που αναγγέλουν μια ανάσταση. Σου είναι σαν να χαμηλώνει με στα πηγάδια το νερό, σαν να τελειώνει κάτι. Τα ακού σαν να κυλάμε στον κρεμό που χείλο του είναι η ομορφιά, στο τρομερό χάσμα που δεν κερδίζεται. Μα είναι χάρισμα της. τακούς, Τα ακού. Τα κι εσύ. Ναι, είχε κρύψει κάποιαν αλήθεια. Όχι ακόμη. Ας υποθεί ε μισή σαν να από τα μισά νυχτα βιβλία σου. Ας σαν κάτι αστείο, κάτι χαζό, σαν μήνυμα, ναι, στην οθόνη του κινητού που ανάβει, ε, και μαύρα γράμματα, σου λένε πως, ναι, και για τη γούνα σου έχει ράματα και επιταχάνονται στη μνήμη, ένα, δυο, τρία, μα θα είναι εκεί και όταν αδειάσει η μπαταρία, και έρχεται ο θάνατο και την ανανεώνει. Και όλα χωρίζονται σαν μαλωμένα δίδυμα. Και ναι, θυμάσαι, πόνεσε για ψιλουπίδημα. Για κάτι ναι, χαζόσαν σαν τύψη. Ήταν μεσάνυχτα. Και αόρατο ο Θεία σου, άτομα δύο. Και εγώ, εγώ που σ' αγαπούσα, ναι, αρκεί. Έτσι αρχίζει. Γυρνούν όλα στην πηγή. Σε ένα λιγμό που αποθούσε! Στην κραυγή μιας γέννησης. Και πάλι η μαγνητοτενία τυλίγεται. Σε σφίγγει σαν η μικρανία. και όλο το έργο σε προδίδει. Δεν λένε πια το ψέμα που θέλες οι ρήμε. Κι η καρδιά είναι απλώς μια ιστορία τεθλασμένη. Ένα οδυνηρό μοτίβο που επιμένει. Ναι, η καρδιά... Έχει δύο κόλπους, δύο κιλίες, σαν δύο μητέρε να τσακώνονται οι για το μωρό τους που γεννήθηκε ορφανό. Κι εσύ, παιδάκι της οχιάς, μια ανασυλία ζητάς, μα φεύγουν, τρίβονται σαν κυμολία οι μορφές που υψώνεις ως τον ουρανό. και η ομορφιά τέλεια είναι και σ' και σε πληγώνει τώρα μόνο. που Πουραγίζει.